Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Πέτυχε η απέτυχε το μνημόνιο. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Τι έγινε με την Ελλάδα. Θυμίζεις κάμαρε κλειστές, στεριά μυρίζεις. Όποιο πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι σε access story, δεν έχει παρά να ψηφίσει, έστω και για πρώτη φορά αριστερά. Όποιο μικρό σαχολογάει με ένα καλάμι. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Επιτέλου, να ζήσουμε και μια τραγωδία. Όλο ευτυχίε και κυρίω όλο κομμωδίε ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Το είπε ο Αλέξη. Κάτι παραπάνω θα ξέρει και ο αριστερό. Και στην αριστερά δεν λένε ψέματα. Όταν πρόκειται να πάρουν την εξουσία όπω τώρα, που θα την πάρουν από ό,τι φαίνεται, δεν λένε ψέματα. Θα έρθει άλλη μία τραγωδία. Μάλλον θα έρθει τραγωδία γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν είναι. Αν ακούσουμε τη Λεοκέδικο, Γλωσσαμαρά και όλοι οι υπόλοιποι, μιλάνε ότι. Ε, ήταν μια καλή φάση όλη αυτή, τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Ελλάδα. Αναγκαία για το μνημόνιο. Αναγκαία, οπότε τώρα που βγαίνουμε και στα ξέφωτα, όλα είναι καλύτερα. Έρχεται τώρα η τραγωδία του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε, και με το γνωστό τραγούδι από κάτω, το οποίο έχει ανατροπή, γιατί δεν θα την καταλάβετε με την πρώτη. Και εμεί που το φτιάξαμε, δεν την καταλάβαμε με την πρώτη. Αλλά θα την καταλάβετε με τη δεύτερη. Δεν έχει και καμία σημασία ούτε η πρώτη, ούτε δεύτερη εδώ που έχουμε φτάσει. Τι έχουμε στη συνέχεια, χτε συνεδρίασε η Ελιά, όλοι ήταν εκεί, όλοι καλοί. Η πρώτη σειρά, αυτοί που καθόντουσαν στην πρώτη σειρά, είναι ο ισχυρότερο αποτρεπτικός παράγοντα για να ψηφίσει αυτό το μόρφωμα. Γιατί και αυτό μόρφωμα είναι. Είναι οι πρωταγωνιστέ του τόπου τα τελευταία 20 χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και η αντίληψη. Βεβαίω η αντίληψη δεν περιορίζεται μόνο στην Ελιά και στα τέσσερα κόμματα από κάτω σχηματισμού που την αποτελούν. Η αντίληψη πάει και παραπέρα, σα ποτάμι που ρέει και τρέχει από εδώ και από εκεί. Και όχι μόνο σα ποτάμι που ρέει και τρέχει από εδώ και από εκεί. Ο Βένιζέλος λοιπόν εκεί είπε κάτι... έκανε μια πρόβλεψη, πρόβλεψη ενώπιση και ευρωεκλογών. Πιστεύω ότι μέχρι τι εκλογέ θα π***σουμε και άλλου και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αλλά και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών θα είναι τέτοιο ώστε θα δημιουργήσει μια δυναμική. Γέλιζει ο Σιμ της μηχανής Τα δύο ποδάρια Πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές Θα πα***σουμε κι άλλους Ο κλαδώνει στην ανάγκη Το τιμόνι Κι έτσι μπορούμε να πάμε Στην ελιά για την οποία έχω μιλήσει Εγώ το ραντάτη δεν ξέρω τι θα σας πει. Αλλά αν δεν ήταν η ελιά ναι, δε, Αν δεν φύλ. ήταν η ηλιά θα ήταν η ησικιά Με ένα φτερό ο κόμπι Τη μαλάρια που πήγαινε εντελώς ξαφνικά τσουκ, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά ο ο χαράμ, πείτε, Η ελιά βρε στραβούλιακα είχε ξεφυτρώσει πέρα πριν από 40 χρόνια Από τους καλύτερους διαλόγους των ελληνικοκινηματογράφων από τον Μαυρογιαλούρο ο Κωνσταντάρας με την κόρη του η οποία έπεσε σε μια ελιά και είναι πως έχει σημασία και είναι πολύ κομικό πως μιλάει ο πατέρας στην κόρη με τη στοργή που πρέπει βρε στραβούλιακα η ελιά ήταν εκεί 40 χρόνια. Αυτή η ατάκα είναι άκρο πολιτική γιατί κολλάει και στη σημερινή ελιά αυτοί που ίδρυσαν χθε επισήμωση είδαμε και το Σήμα, τη πρωτότυπο μια ελιά. Κολλά εκεί διότι η ελιά ήταν εκεί στραβούλιακά, απευθύνεται σε όλο το λαό, 40 χρόνια. Και καταλαβαίνετε το υπονούμενο, εννοούμε πια, τι ακριβώ εννοεί ότι η ελιά ήταν εκεί 40 χρόνια, ήδη οι άνθρωποι, 40 χρόνια, φουρναρέ για να το δέσουμε και με μια άλλη διαφήμιση, ώστε όλα να έρθουν να πακεταριστούν πολύ ωραία, να γίνουν κάτι σαν. Δέρμα, δέρμα πακιστανικό. Διότι τέτοια πουλούσε, έδωσε διευκρινήσει, ο Άρης Πιλιοτόπουλο στο Λονδίνο, στα πεζοδρόμια του Λονδίνου, για να βγάλει το ψωμί του. Εγώ ακόμα και όταν έκανα μεταπτυχιακά που ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Επ' μεταπτυχιακό. αυτού θα να σα ρωτήσω, είπατε ότι πουλάγατε στο πεζοδρόμιο Φιλώς, κάτι δερμάτινα. Φιλώς. Τι παραεμπόριο? Όχι καθόλου, νόμιμο. Μα ήταν... Και αυτό ήταν και, μια και, φορμή και, να ρωτήσω τι θα και, κάνετε πλη, με και, και πλη, και πλη, και και IT, το Και πλήρωνα και VAT, το FI, δηλαδή το αντίστοιχο στη Βρετανία. Και ήμουνα και από αυτού και ναι, τα Δερμάτινα, και αυτό θα σα πω: Νορίστε, Δερμάτινα διάλεξε να πουλήσει. Κινέζικα ήταν. Όχι, Πακιστάνικα. Πακιστάνικα ήταν. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ω τη γαλέτα. Κινέζικα ήταν. Όχι, Πακιστάνικα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να ξαβρούμε. Τον έρωτα για την Αθήνα. Την Αθήνα την χάσαμε. Θε... Αλλά ήρθε η στιγμή να μα αγαπήσει και πάλι η Αθήνα. Χόρι ξανθήκε καλανή που όλο εμελέτα. Αιτε να γαδίσει τραβούδια. Ποιο ρηγαγό θέλει να σε ένα ποτήρι. Κινέζικα ήταν. Όχι, Πακιστάνικα. Πακιστάνικα, Πακιστάνικα. Μα να μην υπάρχει κάποιο Έλληνα του Λονδίνου, είναι γεμάτο το Λονδίνο. Με Έλληνε κάθε δεκαετία να έχει αγοράσει από αυτά τα δερμάτινα να μα φέρει μια φωτογραφία τον Άρη Πιλιοτόπλου να πουλάει. Στο πεζοδρόμιο Δερμάτινα, <Σ archite> δεν ξέρω εσείς αλλά ό,τι και να πει ο Εγώ δεν πιστεύω απολύτω τίποτα που όσα λέει. Δεν με πείθει, και ακόμη και για αυτό που είναι βιωματικό όπω ο ίδιο το λέει. Δεν λέω για τι απόψει τη πολιτικές, εκεί έτσι και αλλιώ δεν θα μπορούσε να με πείσει. Αλλά επειδή τώρα τελευταία χρησιμοποιεί διάφορα παραδείγματα για διάφορα θέματα, δεν πείθομαι, δεν με διαπερνά καθόλου. Προσωπικό είναι το πρόβλημα. Καλώ μπορεί να είναι ω δήμαρχο άμα εκλεγεί, αν δώσει και αυτό το λούστρο που θέλει η Αθήνα. Κοινική κατάλληλη εποχή για λούστρο τη Αθήνα. Έχω ένα θέμα να δεχθώ πολλά από αυτά που λέει καμία σημασία Υπάρχουν οι YouTube οι YouTube, και εμείς μαζί όταν μπλέκουμε με αυτά Υπάρχουν οι YouTube και υπάρχει και το YouTube Αυτά γίνονται ένα ως σαρδάμ κυρίως όταν πρέπει να τα διαχειριστεί Όλγα τρέμει. Το που βέβαια την παράσταση την έκλεψε ο τραγουδιστής, ο γνωστός τραγουδιστής των YouTube Ο Μπόνο που είναι και φίλος του Ιρλανδού Πρωθυπουργού ως στον των YouTube, ο Πόνος. Κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι mm -hmm. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπιράγια Και πες του κάτω από να δέντρο Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλάδια. Ο τόπο του λείπει το μα χέρι, σας όλους. Συνάφη, να φρακώσει. Δεν πρέπει να οι οι λεβέντες ξεβράκω, τίθεν, mm. ή εδώ ξεβράκω, Η 7 στο Σιρήνια, εκεί όπω λέγεται ο τίτλο, Καβαδία βεβαίω, Θάνος Μικρούτσικος και μουσική και το ερμηνεύει, είναι αυτό που λέει στο τέλο: Γεια μου που πα, μάνα, λέει ο γιο, θα πάω στα καράβια. Είναι από τι δεκαετίε που έφευγαν οι Γη και έμεναν οι μάνες πίσω. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην εποχή μα, δεν συμβαίνει αυτό ακριβώ πάντα. Με το μνημόνιο έχουν έρθει τα πάνω κάτω και μερικέ φορέ μπορούν να συμβούν και πράγματα που δεν τα είχαμε φανταστεί. Την βαθύ Που με Μα που πας, στα καράβια Έφυγε η μάνα Έφυγε η μάνα και έμεινε ο γιος πίσω Συμβαίνουν αυτά, το ακούσατε Θα το ακούστε και τώρα, άλλαξε το τραγούδι Ο Θάνος Μικρούτσικος Φεύγει η μάνα, μένει πίσω ο γιος, δεν αντέχει η μάνα Να βλέπει ένα γιο κάθε μέρα να κάθεται Να ελπίζει να πίνει καφέ και να νομίζω ότι έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Κάποτε κάτι έκαναν οι τουλάχιστον έφευγαν. Τώρα δεν φεύγουν, οπότε αναγκάζονται να φύγουν οι μάνες. Κοιτάει κανείς όπως σε μια άδεια προκυμαία. Ήταν ένα καράβι που έβαλε πιβάτες με διαφορετικές, με διαφορετικούς προορισμούς. Πότε θα φτάσει το καράβι να τον πάρει για το ταξίδι που επόθησε. Ποιοι θα είναι ακόμα εκεί μαζί του. Δύο, τρει, κανένας. Τη πιο που με λερώνει Μάνα που πας Μάνα Μάνα που πας Γε μου θα πάω στα καράβια Δύο, τρεις, κανένας Γε μου θα πάω στα καράβια Τη χάσαμε τη μάνα Μα αυτά και μα αυτά Κάποτε την είχαμε εδώ, τώρα φεύγει η μάνα και μένουν πίσω οι γη, μένουν πίσω οι γη διότι έρχονται πολύ καλά νέα για τους γιους. Όπως θα ακούσουμε τώρα, σε δύο χρόνια σε δύο χρόνια η ανεργία του 28% η επίσημη πάντα δεν θα υπάρχει διότι μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο 300 τόσε χιλιάδες η επίσημη πάντα για τους ανεπίσημους κανείς δεν ασχολείται Ε, όλοι, αυτοί, όλοι αυτοί μέσα σε δύο χρόνια θα βρουν δουλειά. Οι επιστήμονε λένε ότι χρειάζονται 20 χρόνια για να απορροφηθούν αυτοί, για να φτάσουμε στο 10%. Στο 10. Όχι. Ο Σίμο και ο Δίκο μα υποσχέθηκε ότι σε δύο χρόνια θα έχουν προσληφθεί όλοι. Όταν έχει 1,5 εκατομμύριο, 200-300 ανέργου και αντί να παίρνει φορέ από αυτού, πρέπει να πληρώνεις επιδόματα. επιδόματα Εκείνη η μεγάλη πλήρη. Αυτή είναι που πρέπει να κλείσει και η εκτίμησή μα είναι ότι στην επόμενη διετία θα έχει κλείσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πώ θα έχει κλείσει, θα βρεθούν θέσει εργασία, Ναι, ακριβώ αυτό και είναι. Τόσε χιλιάδε θέσει εργασία, ώστε όσες, να αλλάξει όσες, δραματικά όσες, η κατάσταση. Τόσε χιλιάδε θέσει εργασία. Αυτό σημαίνει το να περνά σε ανάπτυξη. Μ. Και έτσι μαζί με του 7 κάτι φοράμε. Αυτό σημαίνει το να περνά σε ανάπτυξη. Μ. Με βροχή, με τον καιρό. Για πρώτη φορά φέτο υπάρχει εκτίμηση όχι από εμά, από ανεξάρτητε πηγέ, ότι θα δημιουργηθούν περισσότερε θέσει εργασία στην Ελλάδα από όσε θα χαθούν. Ορίστε, να τα ευχάριστε. Κάθε πρωί βγαίνει ο Σίμω και δίκολα σε κάποιο παράθυρο, πρωί πάντα, βράδυ δεν τον βγάζει κανεί, και λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πολύ χρήσιμα. Το ένα 300-200 πώ είναι, το λέει και ο ίδιο, δεν έχει σημασία ο απόλυτο αριθμό, θα βρούνε. Ένα 500 στην αρχή, μετά το είπε ένα 200, και μετά το πήγε ένα 300. Εν τω μεταξύ μέσα σε αυτά παίζουν 300.000 άνθρωποι. Αλλά τι σημασία έχει έτσι και αλλιώ, εφόσον όλα αυτά έχουν γίνει νούμερα, ή θα είναι έτσι, ή θα είναι, αλλιώς, ή, θα είναι αλλιώς, ή θα έχει 8, ή θα έχει 3, ή θα έχει 5, μικρή σημασία έχει. Πάντως τελειώνει, είτε είναι ένα 200, ένα 300, 1,5, τελειώνουν τα βάσανα, γιατί οι δουλειέ φέτος ειδικά που θα ανοίξουν, θα είναι περισσότερες από αυτές που θα κλείσουν. Πολύ ευχάριστο. τα πιστεύουμε όλοι. Ήδη τους πρώτους τρεις μήνες έχει αρχίσει η αντιστροφή του κλίματος. Δεν το νιώθει ο καθένας γύρω τριγύρω. Ειδικά σήμερα έχει και πολύ κρύο. Ο Κεδίκογλου είπε και άλλα. Ε, αυτό που λέμε όλοι πότε θα έρθουν στην καθημερινότητα. Τα πολύ καλά στοιχεία τα, των χαρτιών και όλα αυτά που διαπιστώνουμε στα νούμερα και ήταν πολύ κατατοπιστικός και εκεί. Όλα αυτά σιγά σιγά φέρνουν αποτελέσματα στην καθημερινότητα. Τώρα είναι η φάση που θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη αυτή η αλλαγή. Αυτό είναι όπως σας λέω. Ολοκληρώσαμε τη δύσκολη δουλειά χωρίς ακόμα να έχουν αρχίσει να φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα μάτια σου ζουν μια θάλασσα. Α, Λέμε και καμία βλακία να περάσει η ώρα. Με αυλό, με Αυτό είναι που σα λέω. Ολοκληρώσαμε τη δύσκολη δουλειά χωρί ακόμα να έχουν αρχίσει να φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ανεβαίνω στη Σικιά και πατώ στην Αχλαδιά. Και όπω λέει ο φίλο μας ο Γιάννης Μακριδάκης ο συγγραφέα που ζει στη Χίο, σε δύο χρόνια θα έχουν πεθάνει όλοι. Εκεί ποντάρει το σύστημα. Όντω, μπορεί να είναι μια... Απάντησε και μία εκδοχή και μία προσμονή για το Σίμο και Δίκοβλου και για όλου του που Λέει εδώ ένα άλλο ακροατή, ο, ο Ανδρέα, αυτή ρωτάει εμένα, ρε συθήμιο, αυτή η πολιτική πώ είναι στην παρέα. Θα είναι τόσο ηλίθιο όσο ακούγονται, εξωγενή πραγματικά. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει παρέα ποτέ με κανέναν από αυτού. Έχω συνομιλήσει αρκετέ φορέ με πάρα πολλού από αυτού εδώ, στα γραφεία, στα μέσα, στα έξω. Ε, διαπιστώνω αυτό που διαπιστώνετε κι εσείς. Και ακόμα χειρότερα τα πράγματα γιατί όταν είναι στο δημόσιο λόγο, παρά τα όσα λένε και καταγράφουμε εμεί καθημερινά, είναι λίγο κουμπωμένοι. Στην ε, κου, απλή κουβέντα, εδώ κάποιοι είναι πιο ειλικρινεί, όντω, ελάχιστοι και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ χειρότεροι από αυτό που μπορεί να φανταστεί κανεί. Από όσου έχω μιλήσει, εγώ δεν έχω μιλήσει με όλου. Φαντάζομαι υπάρχουν και κάποιοι σοβαροί. Αλλά είναι, είναι αυτό ο μήλο έτσι φτιαγμένο που τρώει ό,τι σοβαρό μπορεί να. Γεννηθεί ανεξαρτήτω πολιτικών ιδεολογιών, προθέσεων, απόψεων. Παρέα με αυτού δεν κάνουμε πάντω. Η παρέα είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να χαραμίζεται με τέτοιου τύπου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα, 211 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. ΣMS, όποιο θέλει να στείλει γραφειρή, αλκενό το μηνυμά του αποστολή του 54%. -100. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και ένα ερώτημα που. Το έθεσε ο ίδιο και έδωσε και την απάντηση, ο Θόδωρο Πάγκαλο. Θα συμφωνήσουμε, νομίζω, με την απάντηση γιατί λέει: Μα αν έκανε κόμμα ο ίδιο, δεν θα το ψηφίζαμε όλοι. Αλλήμον, εμεί ήμασταν πρώτοι. Πιο φανατικά και από ό,τι στο ποτάμι, θα στηρίζαμε τον Θόδωρο. Με συγχωρείτε, κύριε Αναγκουστάκη, αν θα σα ρωτήσουν, θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα το οποίο έφτιαξε ο Θόδωρο Πάγκαλο και το οποίο έχει αρχηγό τον ίδιο, θα πείτε όχι. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. <laughs> θα πείτε γιατί. <laughs> γιατί όχι θα πείτε. Βαθύ, που με λερώνει. Και σε ό,τι με αφορά σα υπόσχομαι μια τραγωδία Μα να πού πας Γε μου θα πάω Στα καράβια Μια τραγωδία Μα είναι κάτι πιο βαθύ Που μελερώνει. λερώνει Είναι ένα Μα να πού Για μου πάω στα καράφια. Όταν έχεις 1,5 1 εκατομμύριο 20-30.0 και αντί να παίρνει από αυτού πρέπει να πληρώνεις Κίνησε επιδόματα, επιδόματα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 Πώ το λέει, Μάνα που πας, γεια μου, θα πάω. Στα τον πέραδεψα με το κανονικό. Είναι μοντάζ δικό μα. Το έχουμε φτιάξει, είναι τόσο τέλειο που δεν το καταλαβαίνει κανεί τη διαφορά. Οι δύο που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211 200 800. θα πάτε σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου. Τι γίνεται εκεί. Υπάρχει, είναι μια παράσταση, έχει ξεκινήσει από το Φεβράρι, τελειώνει την άλλη εβδομάδα με τίτλο Αγαπάω και αδιαφορώ. Είναι παράσταση αφέρωμα στον Νικό Λάσιμο. Στο Σταυρό του Νότου, ε, μουσικοθεατρική παράσταση εφαίρωμα στον Νικόλα Άσιμου, που σκηνοθέτησε και παρουσιάζει ο Γιώργος Κορδέλας Πρόκειται για μια σύνθεση θεατροποιημένων αποσφασμάτων από κείμενα του Νικόλα που περιέρχονται, περιέχονται στο βιβλίο του Αναζητώντα Κροκανθρόπου, που αποδίδονται από τον ηθοποιό Λεωνίδα Κακούρη και μια επιλογή από τα καλύτερα τραγούδια βεβαίω, του πλαισιωμένα από οπτικοακουστικό υλικό. Τραγουδούν, ερμηνεύουν τα τραγούδια, ο ο Θεοδωράκης και η Βίκη Καρατζόγλου. Οι δύο λοιπόν πρώτοι, διπλές προσκλήσεις, για σήμερα το βράδυ στις 9 αρχίζει στο 211 208 200, μέχρι να ακούσουμε το λαό. Ναι. Ναι, sky. Τι Σκάι, καλέ, τι Σκάι μακριά από εδώ. Χτυπήσει στα το... πόδια σου. Θέλω να σου πω, τώρα έλεγε κάτι ο Θήμιο για τα νησιά του Αιγαίου να τα πάρει ο Πούτιν. Να ε, τα ε, πάρει. Τι πιδί. να τα κάνουμε. Να, να παρακολουθούμε μακετε, το χατζηδάκι και την όλα τα να λένε ότι έχουμε αύξηση τουρισμού να κροϊδευόμαστε. Α τα πάρει ο Πούτιν να τα κάνει τι θέλει. Να τα γεμίσει α, οι Ρωσίδε, να πηγαίνουμε κι εμεί. Να τον ρίχνουμε στο πανάριό κάθε καλοκαίρι. Συμφωνώ, πε Να πετάξει μέσα Ρωσίδε, να δούμε κι εμεί τι θα κάνουμε. Βρούμε μια σπρημέρα παίζουν μου τι θες. Επειδή είμαι από τη Λύμνο και η, η μαμά Ελλάδα μας... Στη Λύμνο. Μέλουσε... Θα ταξιδέψω μέχρι τη Λύμνο να ρίξω ο... κρύο στη Ρωσίδα. Δεν θέλω. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα έχει βάλει με τον άρη. Γιατί δεν μπορεί να γίνει δήμαρχος. Γιατί δεν μπορεί να γίνει δήμαρχος. Έχει όλα τα φόντα. Πτυχημένο υπουργό ήτανε. Τι ήταν. Πετυχημένο υπουργό. Στον τουρισμό ή στην παιδεία. να τα λέμε όλα. Που έγινε μια χαρά. Το πιο θα... πετυχημένο που είχε κάνει στην παιδεία ήταν εκείνες οι κουρτίνε που κάνουν 20.000 ευρώ που έβαλε στο γραφείο του στο Υπουργείο. Έγινε... Αυτό. Ό,τι πιο πετυχημένο έχει κάνει ο Άρι στην παιδεία. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει ο Άρι είναι να γίνει παπά. Θα έχει πρόβλημα στην προσγόνηση.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 <μουρευόμαστε> Όχι, Μωρή, να δούμε και τη βυζιά σου. Σαν τι άλλε παρουσιάστρε που μου το παίζουν σερνέ. Σο ou so, βυζί, so δηλαδή, σο ou μπι, σωστό ρε φίλε, δεν το είχα Είμαι έξαλλο. <συριακά> Όλε βυζάκια έξω λοιπόν. Λοιπόν, τηλεόραση φίλε είσαι κορυφή, συνέχισε δυνατά, σε γουστάρι και ο γιο μου. Ραδιόφωνο στα <συριακά> κοπέρια <συριακά> σου. Ραδιόφωνο ρε φίλε με κουράζει αυτό το παλκανοτραγούντα. Ναι, σα <συριακά> σα Να φτιάξει <συριακά> το γούστο σου, να φτιάξει το γούστο σου. <συριακά> Επιτέλου, απάντησε. Έλα, ωραία, αγάπη, τι είναι. Χάρη. Θέλω, θέλω μια χάρη. Θε... Παπάρη, θες, έχει... τι θες. Τη λένε Εύα, έχει γενέθλια. Τη λένε Εύα, πάρει... ξέρει κάτι. Ναι. Στην τέτοια Ανέβα. Όχι, όχι, λοιπόν. Αφού έβα τη λένε. Έμαρι τι πούνε, δεν ξέρω. Έχει γενέθλια αποστολή, σε παρακαλώ. Επειδή έχει γενέθλια. Έλα, λοιπόν, σου λέω το τηλεφωνό τη. Εμένα? Δεν την παίρνω. Έλα, ρε, γιατί δεν κάνω, κάνω κόγκσε. Μα θα, θα χαρεί πάρα πολύ, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να χαρεί έβα, Εύα, παιδί μου. Θέλω να χαρώ εγώ. Λοιπόν, για να χαρώ εγώ πρέπει η Εύα να κάνει αυτό που το ανέβα. Ντροπή λίγο, ντροπή. Δεν τρέπαμε με ξετσίπατο. Σε... Χρόνια πολλά, Εβάκη. Να. Τα φιλιά, φιλιά στα κολομέρια. Γεια. Τι κάνει, Αποστολή. Καλά. Έχω ένα παράπονο. Γιατί? Όταν σε παίρνουν τα αγοράκια, είσαι τόσο τρυφερό, σε λένε λουλού, σε λένε μία αλφα και δεν λες τίποτα. Και όταν σε παίρνουν τα κοριτσάκια εμεί, Μας μα μαλώνει γιατί σε λένε Αποστολάκι, μπέμπι και τέτοια. Γιατί παρακαλώ, γιατί μα μα Είναι αλλιώ με τα αγοράκια. <laughs> είναι μεταξύ ανδρών. Είναι αυτά όσα λένε οι άντρε μεταξύ του. <laughs> para logika Ναι, γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και ε, Από Θεσσαλονίκη παίρνω τηλέφωνο, ήθελα να πάρω και την παράσταση, αλλά δεν μπορώ να βάρω εσύ. Πακετάκι, ε, τι να σε κάνω. Έχω γενέθλια σήμερα και ήθελα να πάω. Ωραία, επιστολή. Τι κάνετε, μια νευθύνη. Δεν φάση. ξέρω, είμαι ένα κάσου και εγώ τι μου τόπο τώρα. Δεν έπρεπε να μου πει το θέμα γενεθλίων. Ευαισθητοποιούμε πάρα πολύ όταν ακούω για ε, γενέθλια. Εγώ μια που να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Άσυ με ίστε... τώρα με έκανε σκουρέλι. Σκατάι με. Πω, πω πάω να πιω για να ξεχάσω. Έλα. Μέχρι να πάρω το αεροπλάνο να πάω κι εγώ γιατί και εγώ Εγώ την ανάκριση με ένα σκάσο. τώρα σκασμένα χρόνια πολλά. Έλεγε. Έλα, ρε Τολί. Έλα. Έλα. Σου πω καλά του Έλληνε που είναι σε δεξιοφασιστικά κόμματα. Του έχω χεσμένου. Αλλά θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε αυτού που είναι στα αριστερά κόμματα. Αν πιστεύουν ότι στην Ευρώπη μέσα δεν υπάρχει χούντα, να ψηφίσουν τα αριστερά κόμματα που συμπληρώνουμε την Ευρώπη. Αν δεν πιστεύουν ότι στην Ευρώπη υπάρχει χούντα, να σκεφτούν καλά τι θα ψηφίσουν. Λοιπόν, οι δύο που θα πάτε σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου 9 ώρα ξεκινάει να στείλει λίγο νωρίτερα εκεί Είναι η κυρία Ειρήνη Λάσκαρη και ο Χρήστος Τούρκα Θα δείτε την παράσταση, αγαπάω και αδιαφορώ, Παράσταση αφιέρωμα στον Νικόλα Άσιμο με τραγούδια και απαγγελία ποιημάτων ε, Ναι, ας το πούμε έτσι Αποσπάσματα από κείμενα, με απαγγελία ποιημάτων είναι λίγο Θυμίζει και άλλα Αποσπάσματα από.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 αυτά νομίζω δεν έχουν όσα έκανε οι 17 δεν, έχουν, δεν φέρουν τέτοιο αποτέλεσμα μάλλον το ακριβώς αντίθετο γιατί και αναγκάζουν τις αρχέ να πάρουν επιπλέον μέτρα και πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το κάνουν πιο συντηρητικό αλλά επίσης ενδιαφέρουν έχει και η άποψη αρκετών βιβλιοπωλίων που δεν θέλουν να έχουν το συγκεκριμένο βιβλίο και σε αυτό εγώ το δέχομαι είναι δικαίωμα του κάθε εκδότη βιβλιοπόλη με άποψη να λειτουργεί απέναντι στα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Σε καμία βεβαίως περίπτωση δεν χρειάζεται να καίγονται βιβλία γιατί αυτό οδηγεί αλλού. Επίσης να θυμίσουμε ότι κυκλοφορούν νέα βιβλία του Στουλιανού Πατακού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πολλούνται, αλλά κανείς δεν θέτει θέμα από όλου αυτού που σκίζουν τα ημάτια τους και όχι μόνο του Πατακού που είναι και ένας, ένα γεροντάκι ανώδυνο πια έω γραφικό, αλλά και άλλου τύπου βιβλία. Οπότε,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 Και βάλαμε κάποια αποσπάσματα. Ένα από αυτά τα αποσπάσματα είναι ένας εν ζωή αυτή τη στιγμή κάτοικος των Λιγκιάδων, νομίζω ζει Αθήνα στην Ελευσίνα, ο οποίος τότε ήταν 15 μηνών και τον είχαν μαχαιρώσει ε, οι Γερμανοί Ναζί, οι φασίστες του Χίτελερ που είχαν κατακλείσει την Ευρώπη. Ακούγοντάς το ένα Ακροατής, πήρε τηλέφωνο στον Αποστόλη, θα ακούσουμε το Απόστοσμα και θα ακούσουμε και το τηλεφώνημα του Ακροατή. Όταν με Γερμανία οι Γερμανοί μου, 15 εμηνών ήμουν, 15 εμηνών Όταν με στυπήσαν οι Γερμανοί και έξω, όχι στο σπίτι μου, λίγο πιο πάνω, με πήραν οι αντάδεισες του χουριού εδώ που, την άλλη μέρα, για 10 23 ώρες τη μητέρα, μου, ύπνα σκοτωμένο γάλα και τη μητέρα μου της είχαν κόψει τα χέρια εδώ πέρα και με μένα μου έδωσαν μαχαίρια πίσω στην πλάτη. Πεθαμένη σκοτωμένη η μη, μητέρα μου κι αυτή την πρόσβαλα. Η μόνη γυναίκα που ήταν, την έκαναν έτσι. Μέχρι την είχε μαγειρώσει, μέχρι από κάτω, μέχρι παντού. Παντού. Την έχει μαγειρώσει με, με το μαχαίρι. Πιάνω από εκεί τη σκότωσαν κιόλα. Και την έχει μαγειρώσει, μου λέει η μάνα μου, και την έχει κάνω, λέει, κομμάτια, λέει, από το μαχαίρι. Και τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη τον με ξυφορών και τον άφηκαν δίπλα στη μάνα του. Το παιδί βίζανε τρει μέρε πεθαμένη μάνα του. Το ήρθε και το βρήκανε με... Δεν είναι μόνο ότι το σκουτόρι μητέρα του. Το... Κάνανε και ένα τράμα και φέρετε και ακόμα σήμερα. Άμα σα δείξω, ο φαίνεται Φέρετε το τράμα που έχει στην Ποντελική Στήλη. Ο κύριο Αποστολή. Εγώ, φίλε, να σου κάτι δεν πήρα να κάνω χύμο, αν και ακούω καθημερινά σε πάρα πολλά πράγματα, συμφωνώ μαζί σα. Σε πάρα πολλά διαφωνώ και αυτό είναι υγεία. Άρα. Είμαι. Ο οδηγό ενταλίκα στο επάγγελμα. Το λέω από τι 7,5 ώρα το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Δεν προλάβα να δω το παιδί μου όταν γυρίζω στο σπίτι. Πλάκα, Κανίστα, δεν προλαβαίνει 10 τουρίστε. Δηλαδή και το παιδί σου. Δηλαδή έχει ήδη κοιμηθεί. Ναι. Και ακούω τώρα τα παιδιά αυτά. Τα... Εντάξει. Ψηλογνωρίζω η ιστορία. Δεν θα στο παίξω διαβασμένο, αλλήμω έτσι. Αλλά ακούω αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα που δείχνει ρε, παιδιά, είμαι στο τη μόνη τη στιγμή και έχω βάλει τα κλάματα. Είναι ντροπή μα, ρε, παιδιά που είμαστε άνθρωποι. Είναι ντροπή μα. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή που εμένα ο εργοδότη μου και χιλιάδε άλλοι εργοδότε εκμεταλλεύονται τον κάθε εργαζόμενο. Τα λέω αυτά χωρί να είμαι αριστερό, δεν είναι καμία σύνθεση. Είμαι. είμαι απλά άνθρωπο. <laughs> που εμένα το αφεντικό μου λέει, αν θέλει, αν σ' κάθε 14 ώρε να δουλέψει τη μόνη. χιλιάδε άλλοι άνθρωποι. Είναι ντροπή. Αποστολή μου θεωρώ ότι και εσύ και το, και το άλλο Βαλκάρι έχετε τρομερό χιούμορ και μπράβο σας Πραγματικά μα αλλάζετε διάθεση. στο είπα και πριν. Διαφωνούμε, δε, διαφωνούμε είτε συμφωνούμε μαζί του, δεν έχει να κάνει. Ρεφίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Περνάμε μια τέτοια ανθρωπιστική κρίση που δεν ξέρω. Σε τι κόσμο έχω φέρει το παιδί μου. ρε Δεν φιλέμαι στην ταλική, αφήστε να πάνω και κλέφω. Μάτι η Παναγία, ακούω αυτά τα ειδικά του κουμένα που έχετε βάλει, τα οποία έχουν επέκταση και στη σημερινή έχουν προέκταση και στη σημερινή εποχή. Στη ζωή αυτή που ζούμε και στον κόσμο αυτό που πατούμε. Ε, δεν έχω τίποτα. Ττρέπουμε <συσχε> <συσχε> πραγματικά που είναι Έλληνα και τρέπουμε το πούμε και άδρο. Αν και θα πολύ υπερήφανο για πολλά πράγματα τα οποία έχουμε κάνει σαν εύλο, να σα το πω, χωρί να παρεκτηθεί, <συσχε> αλλά βλέπουμε για τόσα και για ακόμα περισσότερα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 Τα ακούν οι σιριζέοι, αυτά μου λένε εδώ πάλι λέμε το Τζίπρα και τέτοια. Ε, στον φίλο Ακροατή που είναι και νταλικέρης τον ακούσαμε πριν και τα συναισθήματά του πως τα, τα κατέθεσε αμέσως μετά μόλις άκουσε το φιέρομα της Παρασκευής. Πολλοί Ακροατές σου εύχονται καλά και ασφαλή ταξίδια ο Γιάννης από τον Κορυδαλό και άλλοι που λένε αυτό ακριβώς να του μεταφέρουμε να είναι όλα καλά εκεί που πηγαίνει σε αυτό το πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο επάγγελμα. πάγκαλο. Θα το ακούσετε κι εσείς δεν το έχουμε μοντάρει ε, Είναι δική μου αίσθηση ή αποκαλεί και άλλους Αλλά και τον εαυτό του κάθαρμα Δεν έχω ακούσει πιο λαϊκιστικά Και πιο αφελή Και πιο α, στοιχείο τα πράγματα Από αυτά που είπε ο Σταύρος Στοδράκης Και τα έλεγε με τόση φυσικότητα Και τόσο χαμόγελο Και τόσο, κα, τόσο καλό παιδί ήταν Που εμένα με τρόμαξε πραγματικά Ήταν σαν να έβλεπα ένα τέρας <Και>, και ξέρετε γιατί τα έλεγε έτσι γιατί Για Οι άλλοι είναι καθάρματα. Οι άλλοι ξέρουν ότι αυτά που λένε είναι ψέμα. Ξέρουν ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ξέρουν ότι δεν αποτελεί λύση. Α σου λένε, εγώ θα το πω αυτό για να παραψηφαλάκια. Και μετά το θα κυβερνήσω, θα τα κάνω αυτά που πρέπει και αυτά που μπορώ. Έτσι. Οι άλλοι είναι καθάρματα. Ξέρουν όλοι. Όλοι είναι καθάρματα. Αυτοί που κυβερνήσαν, Αυτού δεν εννοεί. Ή εγώ το έχω πάρει αλλιώ. Κάνει μια πολύ ισχυρή αυτοκριτική ή εξαιρεί και τον εαυτό του γιατί μιλάει σε δεύτερο ενικό. Δεν είναι πρώτο πληθυντικό. Δεύτερο πληθυντικό δεν είναι πρώτο πληθυντικό. Ο θόντορο Πάγκαλος λοιπόν, και πολύ σταθήκαμε σε αυτόν. Πάμε αμέσω, γιατί έρχεται λαό. Αγαπητέ να σα ρωτήσω κάτι ο Άρισ από 17 χρονών στο κολονάκι τι διαγκόμνα έχει πηγαίνει συνέχεια στη Μήκων. Όχι, παιδί μου βρίσκεται διάφορε κόμένε. Μία γκόμνα έχει με είκονο. Τι πρόπθυμε, μπορεί και να έχει μόνο μία. <χ> Τέλο πάντων. 4... Στη Μήκονο τον έχουν πάρει από φόβο με το που σκάει με το καράβιο Άριε. Κατεβάζουν τι φούστε όλε. Μαζέμουν τα μάτια του. Α, πετάλε και κιλώντατε δηλαδή. Ω, καλά. Μαέννη του ντούκα. Ήρθω ο Άριε θα μα γίνεται. Όλε οι αγάπη κάνουν πανηγύρι. Οι άλλε κρύβονται. Να σε ερώτησε κάτι άλλο. Ο πρόέδο από 15 χρονών που ήταν συναντήσει. Πώ θα κατάφερε και το 85 ήταν γελοτοποιόση του ατρέψω πατρέο. Πρώτο, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, δεν θέλω να ακούω τέτοια. <laughs> να, να σου πω και κάτι άλλο. Και άλλο. Να περνά στην τηλεόραση πιο συχνά προς τα Νάρη τη να βοηρίζονται τα φασταριά το Θέλω να προτείνω ένα μέρος στον Άρη να πάει που, για διακοπές που λέει πάει μόνο στη Μύκονο. Ναι. Ναι, να, αυτός και τα παράσιτα σαν και αυτό ναι, να πάει κάπου που, που έχει πολύ ζέστη. Να πάει στο διάολο να μας αφήσει, Καταλαβαίς. Mm. Ναι, αυτό. Έλα κύριε Μπαρμπαγιάννη, μου τι κάνει. Καλάση. Θέλω να σου πω, καταρχήν είχε πάει για τσιάκι, Και τόση ώρα Δεν κατάλαβα, τι δε θα πάθουμε μπροστά, <laughs> ιδιόμαστε... τι είναι, κατούραγα. Με πιέσει. Λοιπόν, ήθελα. Όχι απλά κατούραγα, δεν σήκωσα και το καπάκι και το κατούρισα κιόλα. Α, στο διάλογο, κατά πίεση, κατά πίεση. <laughs> λοιπόν, άκουσε με λιγάκι. Θέλω να σου πω και να το βάλει, παρακαλώ, πάρα πολύ κομμένο το άριστο έτσι. Γιατί είχα γα... την τρέλα μου πια η αεροσηλεία. Βάλτε του ένα παπά να τον κάνετε παπάρι, Αλλά Άρη όχι, ποτέ. Μάιστα. <συγλίδε> Οι υποψήφιοι δήμαρχοι στι συνεντεύξει κάνουν ψυχοθεραπεία. Ο ένα μα έλεγε πόσου γκόμενου είχε, και ο άλλο εκεί, ο Άρης μας έλεγε ότι έκανε πεζοδρόμιο, λέει στην Αγγλία. Είναι καλάρι ο κόσμο. Δεν είπε αυτό, είπε ότι κάνει διακοπέ με την κοπέλα του στην οίκονο. Όχι, είπε ότι στην Αγγλία πούλαγε εκεί στο πεζοδρόμιο. Τι πούλαγε στο πεζοδρόμιο, Δέρματα. Ανθρώπινα, <συγλίδε> ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι για τα γαμπήλίκια <συγλίδε> του Κάτω, έχουμε μάθει για όλους τους δημάρχους Μπράβο, Κάτι για το έργο, για το πρόγραμμα Χριστό, έτσι θα πάνε Συνελιά... Θα φτάσουμε Είναι... μια εβδομάδα πριν Και θα κάνουμε ανάλυση του χρώματος Της κο*** ενό ενός υποψήφιου δημάρχου Είμαι σίγουρος Να σου πω, δεν βλέπει το Sky. Εκεί μα εξήγησαν ότι όλα είναι παρεξήγηση για τον Πρωθυπουργό Ουκρανία. Απλώ χαιρετούσε τον κόσμο από κάτω. Είδε έναν γνωστό και σήκωσε δεκτέ χέρι. Ή και τον κόσμο <συνλέν> από πάνω. Μπορεί να ήταν ψηλά κάποιο. Έπρεπε να το και ψηλά που θα χαιρετάει. Μόλι του κάτω θα κάνει. Μιλάμε. Εγώ μοιράζω το λόγο. Τι είναι αυτά, Εγώ συντονίζω την κουβέντα. Θα μιλάω όταν τελειώνω, δεν μιλά πάνω μου. Όχι, τα χαιρετά και εσύ όταν τα βλέπει τον όχλο κάποιο. Ε, βέβαια. Η συμπεριφορά σου αυτή ταιριάζει με το χαιρετισμό του άλλου. Έτσι, έτσι. Έτσι. Έτσι. Όλα μαζί πέσανε Και οι κυθάρες και τα σήματα Και πριν τα διαφημίσω του κουβέλη για σήμερα Αν κατάλαβα καλά και το σύνθημα είναι μαζί μπροστά Ούτε μαζί Αν δω κάποια ποσοστά και κυρίως ούτε μπροστά Αν θυμηθώ τι έκανε ο κουβέλης Όσο καιρό τον ένα χρόνο που ήταν Στην περίφημη κυβέρνηση Τη μνημόνια, τη... Μέσω και τι νόμοι πέρασαν και πόσο μπροστά μα πήγαν όλοι αυτοί οι νόμοι. Αλλά α τα αφήσουμε αυτά. Να πάμε στον Άρης Πιλιοτόπουλο, ο οποίο μιλάει πολύ λόγω προεκλογική περίοδου, υποψήφιο δήμαρχος και έχει ένα παράπονο. Και δεν ξέρω ποιο θα βρεθεί Αθηνέο να α, του το ικανοποιήσει. Για να ακούσουμε. Εγώ περπατούσα και με βλέπανε πάντοτε, και μέρα και βράδυ, πιάτσα-πιάτσα κανονική. Και δεν ήρθε κάποιο να μου πει ότι γιατί κυκλοφορεί, δεν τρέπεσαι για αυτά που έκανε. Μα κανεί δεν έχει πάει να του πει δεν τρέπεσε για αυτά που ψήφισε. Το έκανε, το αφήνουμε στην άκρη. Εκείνο το ναι σε όλα, από το οποίο δεν απουσίασε από κανένα ναι σε όλα. Μαζί με τον Κουβέλη για λίγο καιρό όσο ήταν μαζί. Αλλά ο Σπιλιοτόπουλο και παλιότερα ω βουλευτή βεβαίω τη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην πορεία. Κανεί δεν του έχει πει δεν τρέπεσε Ένα απλό δεν τρέπεσε Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ντρέπεται κάποιο μνημονιακό βουλευτή από αυτέ τι πλειοψηφίε που η ιστορία του έχει επιφυλάξει ειδική θέση και α λένε τώρα και ας κομπάζουν μαζί με τους παπαγάλους έχει ειδική θέση για όλους αυτούς και ειδικού αστερίσκους ε, το, τη συνέχισε την σκέψη και, την, και το παράπονο του γιατί ο καθένας Πώς δεν έχει δεν ήθελε Άρη σε όλους μας το λέγανε και σε μας ακόμα το εσύ, λέγανε εσύ τι σε ξέρεις εσύ, εσύ. Εσύ, εσύ, εσύ. Βρέστε, βρέστε ένα επεισόδιο Ναι, ένα επεισόδιο Όχι, τεχνία, παιδί, δημόσιο, δημόσιο επεισόδιο, εντάξει. Και αυτό. Δεν είναι Συζήτηση, το πώ στάσαμε εκεί, κάναμε πολύ. Ε, εντάξει, προφανώ. Επιθέσει, προφυλακισμού και δημόσιο ναι, κράξιμο ναι. δεν έχω φάει. Νυστικό λοιπόν από δημόσιο κράξιμο, με αυτό το αισιόδοξο να κλείσουμε, με την ελπίδα ότι δεν θα είναι νηστικό. Ο Άρης Πιλιοτόπουλο, έτσι κι αλλιώ έχουμε πολλέ μέρε, μήνε μέχρι λίγου μήνε, μέχρι τι δημοτικέ ευρωεκλογέ. Εδώ θα σας αφήσουμε γιατί ακολουθεί λαός και αμέσως μετά βεβαίω στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί έχουμε ραντεβού πως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 10 παρα 10 από την τηλεόραση του Α. Καλό υπόλοιπο ημέρας.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 Παρατάλερα. Δεν ξέρω. Σου λέω τι βλέπω. Μάλλον θα πω πιο σωστά. Σου λέω τι μου δείχνουν. Σε συνδίκες εφηλίου ανατράπηκε και η βουλή σε ειδικές συνθήκε, εξέλεξε Ένα νέο προθυπουργό. ο οποίο δεν έχει αρνηθεί ότι είναι να ζει. Δεύτερο στοιχείο, δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα. Πώ τα λέτε αυτά, Μου Πώ είστε βέβαιο γι' αυτό. Ε, για τον Βεζινέλο. Ποιον? Για τον Βεζινέλο, λέω, που πήγε στην Ουκρανία και είδε το μεγάλο πρόεδρο αυτών που σηκώνει τα χέρια ψηλά, τον νεοναζί τον πρόεδρο. Ξέρετε γιατί πήγε. Γιατί. Γιατί ο Βεζινέλο είναι όλοι μαζί μπορούμε. Είναι νεομαζί. Και έτσι ανάμεσα σε ένα μου και ένα νη, είναι το αποτέλεσμα αυτό. Γεια, yeah, αποστολή σα. Ναι. Όχι είναι η εκπομπή σα, μου αρέσει πάρα πολύ. Όσοι είμαστε στην τηλεόραση. Μέσα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Mm. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αν και εμείς Συριζέα και το βρίζετε, βρίζετε, σας αγαπάω πάντως. Τι είστε? Συριζέα. Ω να Με... μου κι εσείς.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 Ο Καρατζαφέρης δεν συγκυβέρνησε με το Πασόχ να φεγκέρι. Κάτι θυμάμαι. Μπράβο, γιατί δεν το Βενιζέλο ή το Μπάγκαλο τι ανταλλάξανε με τα ίμια. Καλά σου το καλύτερο. Ο Καρατζαφέρης στην εκπομπή του είχε φιλοξενήσει το Σιλιανό Πατακό. Δεν μπορεί. Αποκλείεται. Ναι, έχει συνέντευξη. Στο το πως το Στο YouTube, παιδί μου, YouTube, ε. Λοιπόν, γιατί δεν ρέψε το Σιλιανό Πατακό με τι ανταλλάξανε τη Μισή Κύπρο. Αυτό μας ενδιαφέρει τότε, η Χουντική. Γιατί τότε έκανε τον πολιτικό, δεν έκανε το δημοσιογράφο. Φυλάκια στον Ηλία Κασιδιάρη, να μας πει με τι ανταλλάξαν τη Μισή Κύπρο η χουντική. Τι θερμότε καλημέρε μου στα ωραιότερα μάτια τη Ελλάδο. Πού να αυτό το μέρια. Λοιπόν, αποστόλει άξιδια αναμονή. Η, μπα η μπαταρία μου έχει φτάσει στο ποσοστό του Πασόκ. Όχι. Oh, αλλά... Τελειώνουμε δηλαδή, ε. Κλείνει, <συσοχοί> κλείνει, έλα, γρήγορα. Περίμενε, περιμένω να έχω από κάτω. Οι Αμερικάνοι να μπαίνουν εκεί πέρα που χουσάρουνε μπορούν. Οι Ρώσοι όχι. Θέλουν να βάλουν την Ουκρανία την καημένη με το δουνουτού. Νομίζει Ένα... όχι. Θα τα καταφέρουνε, δουνουτού το αυτό. Ah. Καλύτερο και από το τίτλο ράχι είναι το δουνουτού. Το ξέρει. Πώ μα βλέπει το Δήμο Μαραθώνα με την υποψηφιότητα Αυτή Αχτυπήτη. Ό,τι σα πρέπει. Λοιπόν, και θέλω να μοιραστώ μαζί σου τον πόνο μου. Καλά, από πού κι ω που το 6,4 το ποτάμι, μπορεί να μου πει. Τι από πού κι ω που. Από πού κι ω που 6,4. Από τον κόσμο που βράζει, το περιμέναμε όλοι. Φούσκωσε το ποτάμι. Αχ, πόσο βαριά νοσούμε αποστολή αυτό. Απλά είναι. το κακό είναι ότι έτσι πω χειριζόμαστε εδώ πέρα τα ποτάμια, στην Ελλάδα, και συνήθω κάνε βουθρολίματα εκεί πέρα, τώρα που φούσκωσε να φοβάσει, Μισούρτη, να σκατοίκει στη Μούρη. Είμαι σου πόνο, αποστολή, απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα, τίποτα άλλο δεν. Τώρα απογοητεύτηκε. Μα, μα τώρα, ειδικά τώρα, τέλος πάντων, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, τίποτα άλλο δεν έχω να πω μόνο διαπιστώνω κάθε μέρα πόσο βαριά νοσούμαι, καμιά ύπηδα δεν έχουμε Με συγχωρείτε κύριε Αναγωστάκη αν θα σα ρωτήσουν, θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα το οποίο έφτιαξε ο Θόδωρος Πάγκαλος και το οποίο έχει αρχιβό τον ίδιο θα πείτε όχι, εγώ δεν πιστεύω αυτό <Κι> θα πείτε γιατί, γιατί όχι θα πείτε Που μελερώνει. Και σε ό,τι με αφορά, σα υπόσχομαι μια τραγωδία. Μα να ντυπά, πάω στα καράβια. Μια τραγωδία. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που μελερώνει. Συνθυμά μα είναι ένα. Μα να ντυπά. Dziemu